Lock it on Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τετάρτη, πέντε του Απρίλη του 2006 ο LCR και το Λονδίνο καλωσορίζει τον Σταμάτης Πανουδάκη. και φίλοι καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το απόγευμα της Τετάρτης, είναι τα 19 λεπτά μετά τις 7 και ο Μιχάλης Γεμμανός είναι και πάλι στην παρέα σας για το απόγευμα μιας ακόμα Τετάρτης. Μια Τετάρτη που αυτή την εβδομάδα έρχεται διαφορετική φέρνοντας μας ένα δώρο. Είναι σήμερα που θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στον Ελληνικό Ροδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου έναν πολύ σημαντικό Έλληνα δημιουργό έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε και σεβόμαστε πολύ έναν φίλο που περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια να έρθει κοντά μας σε αυτή εδώ την παρέα να επισκεφτεί την παροικία μας με τις μουσικές του και το χαμογελό του Λοιπόν, σήμερα καλωσορίζουμε εδώ στον ραδιο... Ραδιοθάλαμο του LCR, τον Σταμάτη Παναδάκη. Κύριε Παναδάκη, καλησπέρα. Είναι μια από τι σπάνιε φορέ, όχι σπάνιε, είναι η πρώτη φορά που είμαι στο Λονδίνο με την ιδιότητα του καλλιτέχνη. Δηλαδή, εννοώ του αναγνωρίσιμου καλλιτέχνη που δίνω μια συνέντευξη, που κάνω μια συναυλία. Και η χαρά και η αγωνία είναι πιο πολύ δική μου. Ναι, και άκουγα το κομμάτι. Ακούω το κομμάτι. Τι Αυτό το κομμάτι και το, το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ε, αισθάθηκα λίγο σαν το σπίτι μου. Ε, το, νομίζω ότι ε, κρύβει τόσο πολλά καθόν, χρώματα. <laughs> κρύβει πάρα πολλά χρώματα αυτό το κομμάτι και σίγουρα είναι θα όλα θα ελληνικά. Θα. Νομίζω θα βοηθούσε. Ωραία, με ακούτε τώρα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Τέλεια, ναι. Θα ήθελα λοιπόν να σα καλωσορίσω στην πόλη μα και τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σύστημα του Λονδίνου και να σα ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που μα δίνετε. Ε, σήμερα, σήμερα, αυτή την ευκαιρία να συναντηθούμε και να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τα τραγούδια και την μουσική. Το συνθέτη που εδώ και τόσα χρόνια μα προτείνει μια μουσική άποψη με βασικά συστατικά την ευαισθησία, την εσωτερική βλέψη, τη γνώση και τον σεβασμό για τη μουσική, την ιστορία τη, τον άνθρωπο και αυτό το ιερό, το συνέστημά του. Όλα αυτά. Όλα αυτά μαζί σε ένα <χαι> πακέτο που λέγεται Στεμά τη Μεγάλη δε... λοιπόν η χαρά. Ναι, δεν είναι δε κάτι συνειδητό όλο αυτό. Δε δε... Ε, έτσι είμαι, αυτό είμαι. Δηλαδή, καμιά φορά όταν μου λένε μπράβο ή συγχαρητήρια, απορώ. Δηλαδή, κοιτάω πίσω μου και δόξα το Θεό, προσπαθώ να το κρατήσω αυτό, δηλαδή, να μην την ψωνήσω, να μην αισθανθώ ότι είμαι κάτι. Γιατί είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μου το πιστεύω ότι τη στιγμή που αισθάνεσαι σπουδαίο ή κάτι μεγάλο, χάνει το παιδί, άρα χάνει το Θεό, άρα χάνει την έμπνευση, τα χάνει όλα. Και έχουμε πολλά παραδείγματα δημιουργών στη χώρα μα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται δημόσια πρόσωπα κτλ., έπαψε και το ταλέντο του να υπάρχει. Έπαψαν να γράφουν, έπαψαν. Να... Είναι και κάπω ακατανόητο, διότι ξοδεύει τη ζωή σου, μάλλον περνά τη ζωή σου, δημιουργώντα κάτι για του άλλου ανθρώπου. Και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, όταν φτάσουν σε ένα σημείο, πάβουν να θέλουν να είναι σε επαφή με αυτού του άλλου ανθρώπου. Θέλουν να είναι κάτι διαφορετικό, ναι, κάτι ναι, άλλο. Ναι. Αυτό είναι κάπω οξύμωρο σήμα. Είναι να παρευχεί, είναι. <laughs> Αλλά είναι μια παγίδα που. Όλοι μπορεί να την πατήσουμε. Δυστυχώ. Και θέλ, πρέπει να είσαι συνέχεια συνειδητοποιημένο ή aware, όπω θέλει και να λε τι προέχει, τι προέχει, τι είναι το πρώτο. Μην χάνει το στόχο μου. Ναι. Ένα. Και, δε, και δεύτερο, πρέπει να είναι το όνειρό σου. Αν μπορούσα να το πω μια λέξη, θα έλεγα να είναι το όνειρό σου πολύ ψηλά, ώστε ποτέ να μην αισθανθεί ότι σπουδαίο. Δηλαδή. Αν... Δεν το ξεπέρασε. Ναι. Αν ονειρεύει να είσαι καλύτερο από τον τάδε σύγχρονο συνθέτη τραγουδοπεί ω την Ελλάδα, μπορεί εύκολα να επιπώ. Πω πω είμαι. Καταθώ. Αν ονειρεύει όμω να φτάσει τον μπαχ, ναι. πάντα θα αισθάνεσαι. Πάντα θα είσαι μικρότερα. Και το έχει πει αυτό το ωραίο τσαρούχιστου που πάντα με έτσι αν το δείο είχε πει ότι αισθάνω αποτυχημένο, γιατί το νυρό με το μεγάλο. Είναι αλήθεια. Δεν επανέλει η άλλη σπουδέση αυτό, ξέρει ότι ποτέ θα καταφέρει να γίνει τον Ιρό και αυτό σε κάνει καλύτερο. Σε κάνει πάντα να μένει σε εγρήγορηση Πάντα να ναι. το αναθεωρείς το όνειρό σου Και πάντα να το ναι. αποζητάς Όταν χάσει νομίζω την θέληση να φτάσει στο όνειρό σου χάνει και το όνειρο το ίδιο ναι. Ή όταν πιστεύει ότι έφτασες Ναι, και το ξεπέρασε. Ναι. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα με αφορμή την συνάντησή σας Με τη Rogel Flahermonic Concert Orchestra Και το London Concert Choir Στο Rogel Alper Hall το ερχόμενο ναι. Σάββατο Το Σάββατο ναι είναι μια συναυλία που εμείς οι αγροτές περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια Πρέπει να πω ξεκινάμε με ένα παράπονο λοιπόν Και η χαρά που πραγματοποιείται είναι πραγματικά πολύ μεγάλη Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω γιατί πήρε τόσο καιρό να έρθει κοντά μας Γιατί το Λονδίνο δεν σας είχε όλα αυτά τα χρόνια Δεν, δεν είναι κάτι που στο χέρι μου Δηλαδή αν είναι στο χέρι μου, στο χέρι μου θα, θα το είχα κάνει πολύ νωρίτερα mm -hmm. Ε, μην ξεχνάτε, α πούμε, ότι στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να κάνω συναυλίε ή να, να βγω προ τα έξω, γιατί είμαστε μια περίεργη χώρα. Είχα πολλού εχθρού και έχω. Απλώ αυτή τη στιγμή κάποιο άνθρωπο, ο Γιάννη Ο Γιαννάκης, να είναι καλά, λέει έλα να παίξει το αμπερχόλ". Δηλαδή, υπήρξε ο άνθρωπο που πίστεψε ότι μπορώ να το κάνω. Γιατί ουδέποτε βασιζόμουν σε υπουργίε, σε... Στου γνωστού ελληνικού τρόπου προωθήσεω τη μουσική του τραγουδίτη. Στου άρχοντε. <laughs> Δεν μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή ήθελα ό,τι πετύχω να πετύχω με τη μουσική μου. Τώρα ήταν λοιπόν η στιγμή που γινόταν να παίξω με τα δικά μου τα φτερά και τι δικέ μου τι πλάτε στην, στην Αγγλία. Μακάρι να πάει καλά και μακάρι αυτό να είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή. Mm -hmm. και όχι το τέλο. Δηλαδή. αυτό που λέγαμε πριν. Ότι, α, έφτασα. Έπαιξα και στου άρμιου χώρου. Κάθε μέρα κάποιο παίζει το άρμπετ Αλλά να είναι η αρχή του. Το ανοίγματος μου προ τα έξω, γιατί τώρα πια το θέλω, ενώ για πολλά χρόνια δεν ήθελα. Ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Και να σας πω με ειλικρίνεια, είστε από τους ε, λίγου συνθέτες που πραγματικά έχουν χώρο και δύναμη να μπορέσουν να έρθουν ναι, στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί η μουσική σας δεν είναι το κλασικό μπουζούκι. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω είναι ένας αυτό. ήχος ο οποίος πραγματικά απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο και σε διαφορετικό κοινό, όχι μόνο στο ελληνικό κοινό. Ελπίζω λοιπόν, ξέρετε όμω να, να πω και κάτι άλλο τώρα που το είπατε αυτό. Έχω ρωτήσει διάφορου ε, καλλιτέχνε και συνθέτε, ε, γιατί δεν έχετε έρθει τόσο καιρό, και μου λένε όλοι, Μα δεν μπορούσα. Εγώ ω ακροατή, αυτό το οποίο ψάχνω πάντα είναι συνθέτης, ο συνθέτη, ο οποίο θα βρει έναν άνθρωπο, όχι κάποιον μεγάλο διοργανωτή οτιδήποτε. Θα βρει έναν άνθρωπο απλά που να γνωρίζει ένα χώρο σε μια άλλη χώρα, θα πάρει την κιθάρα του και να πιάνο και θα έρθει για να παίξει για 100 ανθρώπου. Ναι. Είμαι πολύ ρομαντικό. Όχι καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή αυτό γίνεται. Αλλά έλα που εγώ δεν τραγουδάω, δεν, <laughs> δεν εντάξει, παίζω κιθάρα, παίζω πιάνο, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι σε επίπεδο performance. Mm -hmm. Και έλα που τα τελευταία δέκα χρόνια έχω μπει σε ένα είδος μουσικής που είναι σαν συμφωνικό, δηλαδή θέλει πολλούς ανθρώπους, βιολιά και κοινά, δηλαδή... Καλό ή κακό, θα σε γελάσω. Ναι. Δηλαδή, έχω χάσει κάπω την απλότητα του ένα τραγούδι με την κιθάρα. Δ δεν κατηγορώ ούτε τόνο τ' άλλο. Και για να παίξω πια θέλω πολλού μουσικού. Α πούμε, εδώ θα είναι 150 άτομα. Θα είναι η, η, η Royal uh, Filarmony Concert. εγώ έχω πρόβλημα να το πω. Θα είναι το London Symphony Coair. <laughs> θα είναι με μουσική από την Ελλάδα. Ναι. Ε οι οποίοι παίζουν ο καθένα το οργανό του <laughs> για, για να δώσουν αυτό το χρώμα του λίγο ελληνικό. Δεν είναι εύκολο. Ούτε οικονομικά, ούτε ψυχολογικά να το βρει. Βέβαια, βελώστε. για ένα τέτοιο σχήμα βέβαια, μιλάμε για... ναι. είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα. Αλλά για πιο απλό, γιατί εσεί είστε και τραγουδοποιό, δεν είστε μόνο ναι, ένα ναι. συνθέτη με τέτοια σχήματα. Ναι, απλώ συνειδητά αποφάσισα κάποια στιγμή του 1992 για την ακρίβεια να σταματήσω κάθε επαφή με το ελληνικό τραγούδι. Mm -hmm. Και μάλιστα το. Γιατί έγινε αυτό. Ναι, πω, αλλά το σηματοδότησα με ένα τραγούδι, γιατί μου αρέσουν ανάποδα πάντα. Mm -hmm. Δηλαδή. Άμα είσαι δυνατό, δείξε ε, αδυναμία. Ε, το τοπικό παράδειγμα των αντιθέτων είναι Χέρι Νίφε Νίφε, το πιο επιτραπτικό. Ναι. Ε, αλλά αποχαιρέτησα το ελληνικό τραγούδι με ένα τραγούδι Καλημέρα τι κάνει. Καλημέρα τι κάνει, να σε πάνε καλά που έχω πάρει. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι ναι. το οποίο έγραψα. Γιατί αισθανόμουν ότι έχω το χρέο να σπρώξω τη μουσική την ελληνική. Η οποία άλλο τραγούδι, λίγο παρακάτω δηλαδή, να κάνω τον κόσμο να καταλάβει ότι είναι δυνατό να ακούει και μουσική χωρίς λόγια, χωρίς τραγουδιστή, χωρίς φώτα δηλαδή, ένα πιο μυστικό μαγικό πράγμα αυτό μου πήρε 10 χρόνια ήταν όμω και μεγάλο στίχημα αυτό. Πάρα πολύ. Ειδικά για την Ελλάδα και για την εποχή που εσεί ξεκινήσατε Πάρα να πολύ. δισκογραφείτε καθαρά με ορχηστρική μουσική. Εντελώ. Και ούτε ένα τραγούδι δεν είμαι ο άνθρωπο που δεν μπορεί να κάνει τραγούδι. Κατάλαβε αυτό είναι το φοβερό. Βέβαια. Αναγκαστικά έδωσα μια κλωτσιά στον στοιχουργό μέσα μου και στον τραγουδοποιό και λέω τώρα αυτό πρέπει να γίνει. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν που υπάρχει πλέον μια τεράστια απορία, η οποία συνεχίζεται βέβαια. Αυτό το στίχημα το κερδίσατε. Ναι όσον ναι. αφορά την Ελλάδα. Παραμένει τώρα ένα δεύτερο. Mm -hmm. <laughs> το οποίο είναι... Το οποίο είναι αυτή η μουσική την οποία εγώ με όλο το θράσος και την <laughs> και την ανέδεια ονομάζω σύγχρονη ελληνική μουσική γιατί ξεχωρίζω τη μουσική από το τραγούδι. Άλλο το τραγούδι, άλλο η μουσική. Βέβαια. Μουσική είναι ένα πράγμα μια μυστική γλώσσα που ισχύει για όλους τους ανθρώπου και για όλη τη γη. Ε, τώρα θέλω να το περάσω και έξω. Δηλαδή να το... Θέλω κάποια στιγμή ο Εγγλέζος, ο Γάλλος ο Πορτογάλος, όταν σκέφτεται ελληνική μουσική, να μην σκέφτεται σιτάκι, μπουζούκι, dance, και πάμε να διασκεδάσουμε, αλλά να σκέφτεται ότι υπάρχει μια μουσική σε αυτή τη χώρα η οποία τον, λέει, τον κάνει και λέει όχ πώς το έκανα αυτό, αυτό θέλω». Γιατί μια η μουσική ίδια... που μιλάει ακόμη. Που του μιλάει και όχι μόνο του μιλάει, του δίνει και μάθημα. να πώς mm -hmm. πόσο μεγάλη είναι η έπαρξή μου. Του δίνει τροφή για το μυαλό. <laughs> Ακριβώ. Όχι, oh, γίνεται και έτσι. Αυτό θέλω. Αυτό είναι είδο προς εξαφάνιση όμω. Το ξέρω. Δυστυχώς. Το ξέρω, αλλά τι να κάνω που εγώ έτσι αισθάνομαι. Και εγώ είμαι είδο προς εξαφάνιση. Δηλαδή εγώ ίδιο. Το, ότι... το ότι υπάρχω είναι πολύ περίεργο. I'm Mm. Γιάννη Πάρη, ούτω και μια συνεργασία που νομίζω ότι ήρθε για να γραφτεί τελικά και για την δική του καριέρα και στη δική σα. Βέβαια. Δη, ένα... δη, εγώ, α πάντα συνήθιζα ω τραγουδοποιό να ασχολούμαι με τελείω άγνωστου τραγουδιστέ. Δηλαδή, όταν έκανα τον πρώτο Δίσκο με την Ελευθερία, η δεν έχει κάνει επιτυχία ω τότε. Ναι. Ή, όταν... Ανακάλυψε φλεκτη λέξη του Πέτρο Γαϊτάνο, δεν είχε κάνει δύσκολο, και του έγραψε mm -hmm. το λάθο που είχε. Πάντα ήθελε, ή το σαλέα, ας πούμε, το κλαρίνο. Όταν έγραψα εγώ μουσική για κλαρίνο, όλοι γελούσαν. Το κλαρίνο ήταν mm -hmm. για τα πανηγύρια τότε. Και ξαφνικά το κλαρίνο απέκτησε έναν ήχο δικό του, σαν όργανο πια μυστικό και τη ψυχή. Ε, μόνο προ το τέλο συνεργάτηκα. Ή με τη Βιτάλη, όταν έγραψα κομμάτι για τη Βιτάλη, η, η, η Βιτάλη στα σκυλάδια, στα σκεφτικά, που ήταν στα σκυλάδικα, α πούμε. Εγώ τη έγραψα κόντρα. Mm -hmm. Γιατί όντω είναι σπουδέφωνη. και ε, <coughs> Όταν λοιπόν συνεργάστηκα με τον Πάριο που ήταν και το τέλο τη τραγουδιστική μου καριέρα, παίξαμε ίσε ώρε. Δηλαδή ούτε ο Μπάριο είχε ουσιαστικά ανάγκη από μένα, ούτε εγώ από αυτόν, αλλά νομίζω ότι και οι δυο δυ δυ δώσαμε κάτι ο ένα άλλο άλλον. Και μακάρι να επαναλαμβανόταν κάποτε αυτό. Γιατί είναι μια από τι τελευταίε φωνέ που έχουμε, που είναι συγκλονιστικέ. Βεβαίω. Το πρώτο εγώ. Δηλαδή για μένα τρεις φωνές με καθορίσαν. Ο Καζαντζίδης όταν κατάλαβα τη φωνή του και μπόρεσα να ξεχωρίσω το τραγούδι που τραγουδάει από τη φωνή που έχει. Η Ελένη Βιτάλιος θείο με μου της φωνής και ο Γιάννης Πάριος. Αυτοί οι τρεις δεν υποτιμώ του άλλους. Μιλάω τώρα για καθαρά φωνητικό, καθαρά όργανο. Έχουν ένα έύρο φωνή το οποίο... οποίο το ακούς πλέον σε πολλούς νέου καλλιτέχνε. Ε, και σε παλαιότερου καλλιτέχνε. Δηλαδή, ένα ακου... εύρο, είπε. Ένα εύρο ναι. φωνή. Δηλαδή, εγώ ακόμη συναντώ φωνέ και μπορώ να ακούσω τον πάριο μέσα του. Μπορώ να βέβαια. ακούσω αυτέ τι μεγάλε φωνέ, οι οποίε Μα... πραγματικά στιγματίζουν πέρα από τα λόγια. Ναι, ναι, ναι. σχολή. Δ, δείχνουν έναν δρόμο πραγματικά σε όλου του καινούριου που έρχονται. Ο οποίο βέβαια θα πρέπει να, να ξεχαστεί. Γιατί mm -hmm. αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο, να κάνει το δικό του το δρόμο. Βέβαια. Η αντιγραφή είναι άλλο πράγμα από το. Νομίζω η Λίνα Νικολακοπούλου μου είχε πει κάποτε ότι το σημαντικό πράγμα με τον μεγάλο καλλιτέχνη είναι εκείνο ο οποίο σου, ναι, σου, ναι. σου, σου δίνει κάτι από, τον αυτό, από το δικό του το έργο, το οποίο όμω λειτουργεί μόνο ω πρώτη ύλη. Δεν είναι αυτό που σου δίνει κάτι το οποίο σε δεσμεύει και σε φυλακίζει ναι, σε αυτό. Ναι. Σου δίνει κάτι και αν, έχ, αν είσαι κι εσύ αξιόλογο καλλιτέχνη ναι. ή έχει το ταλέντο, μπορεί να το πάρει και να το καλλιεργήσει και να βγάλει κάτι δικό σου. Ναι, το ένα για να κάνει κάτι καλύτερο. Μάλιστα, yeah. όμορφες στιγμές κρίμα που έκανα την προετοιμασία σήμερα, κύριε Σπανουδάκη, τόσε ώρες για αυτή τη συνέντευξη. <laughs> <Γιατί> είστε <laughs> είστε ένα πολύ προσεγγίσιμο άνθρωπο, ένα πολύ γλυκό άνθρωπο. Το λέγαμε και πριν έξω από το στούντιο. Έχω χιλιάδε πράγματα να σα ρωτήσω. Ε, ε, ε, ε, όλοι νομίζουν ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι το αντίθετο τελείω. Εγώ είμαι τρελοκομείο. Δηλαδή, δεν μου αρέσουν <laughs> τα σοβαρά πράγματα. Μου αρέσει πούμε, όταν ακούω σοβαρά πράγματα να, κάνω, να τραβάω τα αυτιά μου και τέτοια. Ποτέ δεν ήμουν σοβαρό. Μάλλον. Είμαι σοβαρό, ποτέ δεν είμαι σοβαροφανή. Ακριβώ. Αυτή είναι η διαφορά. <laughs> και είστε κυρίω σοβαρό με τη μουσική σα, ναι. και αυτό είναι κάτι το οποίο και ναι. φαίνεται και εκτιμάται από τον κόσμο. Αλλά δεν την κάνουμε σοβαρό τρόπο. Δηλαδή παίζω με όλε τι έννοιε. Δηλαδή ναι. παίζω ω παιδί, παίζω μουσική. Αυτό. Το παιχνίδι γενικά είναι νομίζω κομμάτι τη καθημερινή ναι. ζωή. Ναι. Και αν χάσει αυτό στην επαφή σου με του ανθρώπου, χάνει και του ανθρώπου, τη σχέση. Ναι. Και χωρί τη σχέση με του άλλου ανθρώπου, πώ μπορεί να γράψει μουσική. Το θέμα είναι πόσους εντέχει. Ε, δεν είναι ένα θέμα τώρα με άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, κανένα φορά, οι άνθρωποι σε πολύ, Πώς τα ξέρει, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν το ξέρει αυτό. Ε, Βέβαια. Οπότε, ή διαλέγει κάποιου ανθρώπου, εσύ και πορεύει με αυτούς που έχεις. Ή κάπου κάποιους και προσπαθείς να βρει μέσα του το καλό. Πολλοί, δεν το έχουν δει οι ίδιοι. Mm -hmm. δηλαδή, Εγώ το ζω αυτό σαν δηλαδή, βλέπω, πούμε, ένα οργανάκι, μια φωνή και ακούω κάτι σε αυτή που δεν ίδιο. Ναι. να κάνει αυτό. Άρα όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά μέσα μας, οπότε η δική μου τελικά φιλοσοφία είναι το <laughs> αυτομού <laughs> Γιατί εκτός από όλα, όλα αυτά τα καλά που είπες, μα και τρομέρα φλίερωσα αυτό το ντόμα ε, η δική μου φιλοσοφία είναι να την ξέχασε τη φιλοσοφία μου, ρε. Μιλάμε για του ανθρώπου που ψάχνει κάτι να βρει, το βλέπει και δεν το βλέπει ο, ο άλλο. Και το βλέπει και εκείνο. Ναι, θέλετε. Τουλάχιστον κοιτάξτε, το, το σημαντικό είναι ότι εσεί ασχολείστε με αυτό. ψάχνετε να βρείτε το κάτι στον άλλο άνθρωπο. Γιατί πλέον οι σχέσει των ανθρώπων έχουν γίνει τόσο πολύ επιφανειακέ. Συγγνώμη, το θυμήθηκα. <laughs> <laughs> Λέει ένα μοναχό, φεύγει του ανθρώπου για να βρει το Θεό. Το οποίο ακούγεται περίεργο. Δηλαδή, απομακρύνουμε του ανθρώπου για δηλαδή, να είναι κοντά Θεό. Όσο απομακρύνουμε του ανθρώπου, τόσο του αγαπάω. Δηλαδή, όσο Όσο είμαι πολύ κοντά με του ανθρώπου, τόσο με πληγώνουν ή με στεναχωρούν. Δηλαδή, προτιμώ μια υγιή απόσταση. Mm -hmm. για, για να μπορώ να βλέπω και τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, αλλά και αυτό που εκείνο δεν ξέρει, και εγώ ξέρω ότι κρύβεται μέσα του. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό, αλλά αυτή είναι η στάση που κρατάω τα τελευταία χρόνια. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι ο Θεό τελικά κρύβεται μέσα στον κάθε άνθρωπο. Ναι. Ε, και δεν κρύβεται, είναι ολοζότανο. <laughs> είναι ολοζότανο και φαίνεται. Αν είναι αθέα να τον δει. Ναι. Η... Θα ήταν, νομίζω... η πιο πολύ Συνομόλυσα Διακόπτωνα. Είναι δεύτερο λάθο. Είναι ένα, τα βάλουμε στην άκρη. Πρώτον είπαμε φλήρεο. Δεύτερον διακόπτη. Τρίτον ξονάρα. Ε, τέταρτον. Ισταγγλικίτατο κύριε Σπανιδέλη. <laughs> τέταρτον γλυκίτατο. <laughs> <laughs> Πάλι ξέχασα τι έλεγα. Οπότε ρώτα. Άνετα. Ωραία. Εφόσον αναφερθήκαμε λοιπόν στον Θεό. Ναι, ε... ε, αυτό είναι. Τα άλλα όλα στα χαρίζουν <laughs> Νομίζω ότι θα ήταν παράληψη λοιπόν, να μην αναφερθούμε σε αυτή την πτυχή τη ζωή σα, η οποία είναι γνωστή. Ε... Είναι γνωστή, αλλά είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή, αν, να αν ήσουν εγώ και ζούσα ας σούμε, από το 1975 και πέρα στην Ελλάδα, γιατί την δεκαετία του 1970 ζούσε στο εξωτερικό. Και ερχόσον να προσγεινώσουν σε μια Ελλάδα το 1975 αριστερό, σοσιαλιστικό, δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό το πράγμα, ω χριστιανό, δηλαδή, νόμιζα ότι πήγα σε άλλο πλανήτη. Δηλαδή... Και... Αλλά εντάξει, επέμενα να μιλάω για αυτό το οποίο πιστεύω. Έχει να κάνει ίσω και με το τρίπτυχο το πατρίστη και η οικογένεια που σημαίνει ναι, πλέον συντηρητισμό ναι, σε τόσο ναι, πολιτικό κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ε, αν κοιτάξει κανεί αυτέ τι αξίε. Αλλά πια ο συντηρητισμό έχει αλλάξει όνομα και έχει πάει από την άλλη πλευρά. <laughs> να, πολλά έχουν αλλάξει στη σημερινή να, μέρα. Δεν υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν άλλαξα. Εγώ δεν είπα άλλα. Δηλαδή, ό,τι έλεγα όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, Μάλλον όταν πρώτο άρχισα να υπάρχω ω συνθέτη στην Ελλάδα, τα ίδια λέω και τώρα. Δηλαδή λέω ότι αγαπάω τη γυναίκα από την τόρη, ότι πιστεύω στο Θεό και αγαπάω τη μουσική. Αλλά είναι πολύ παρεξηγήσιμα αυτά τρία. Και αγαπάω τη χώρα μου, βέβαια. Και τόσο πολύ απλά πράγματα ταυτόχρονα. Μα είναι απλά. Δηλαδή, ε, ε, αν, έκανα, αν έγραψα για τον Αλέξανδρο, είναι γιατί τον αγάπησα τον Αλέξανδρο. Αν έγραψα για τον Παλαιολόγο, είναι γιατί τον αγάπησα. Με συγκίνησε. Δεν, δεν, είναι, δεν ξέρω γιατί αυτονομάζεται ηθνικισμός. Δεν ξέρω γιατί τον αγαπά τον πρόγονό σου είναι κακό. Mm. Και αυτό το κακό το σου στο πετσί μου. Είναι δηλαδή πόλεμο, θεωρώ. Μήπω η κριτική ήταν από ανθρώπου οι οποίοι θεώρησαν ότι εφόσον ο Σπανοντάκη ασχολείται με αυτέ τι μορφέ είναι κάπω. Όχι, την ήταν πολύ απαγορευμένα. Ώστε. Δηλαδή για πολλά χρόνια ήταν απαγορευμένο να ασχολείσαι με θέματα όπω η ορθοδοξία, όπως η πατρίδα, Γιατί όπως... ήταν ε, όμως Γιατί αυτή ήταν η αισθητική τρέχουσα τη mm. κυβερνούσα παράταξη. Και κυβερνούσα παράταξη δεν ο μόνο Η κυβέρνηση του Πασόκ. Ενώ την πλειοψηφία των ανθρώπων. Το πνεύμα, το κοινό το οποίο όλοι δεχόμαστε σαν αλήθεια. Ε, εγώ ήμουν κόντρα σε αυτό το πνεύμα πάντα. Δεν δέχτηκα αυτές τι αλήθειες της αριστερά, ας πούμε έτσι, mm. μία, δεν τις δέχτηκα τις, αντιστάθηκα και φώναζα τη δική μου αλήθεια η δεν Μήπω όμω και η αντίδραση του κόσμου ήταν κάπω αντίδραξη σε αυτό το οποίο είχε προηγηθεί πριν, που τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα κοινωνικά. Ναι, δεν κατηγορώ τον κόσμο. Εγώ ποτέ δεν τα έχω με του ανθρώπου οι οποίοι λένε το πιστεύω Τα έχω με του ανθρώπου οι οποίοι σου βάζουν εμπόδια. Δηλαδή λένε, τώρα είμαι εγώ και θα σε κόψω. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είτε λέγονται αριστεροί είτε λέγονται δεξιοί, με όποιο μανδύα είναι εντυπωμένοι, με ενοχλούν. Και είχαμε πάρα πολλού τέτοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσατε όμω να κατηγορηθείτε και εσεί ότι φοράτε διάφορους μανδύε, όπω όλοι μα. Δηλαδή, τον μανδύα τη θρησκεία, το μανδύα μια πολιτική άποψη, μιας, πολιτικής πολιτικής. Ναι, ε, μιας ναι. μουσική άποψη. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να μου αναλογήσουν ότι mm -hmm. ό,τι κάνω, το κάνω με τα δικά μου τα χεράκια. Δηλαδή, όχι με τι πλάτε κάποιου, ένα, όχι κόβοντα τον δρόμο σε κανένα, Γιατί όταν θα μπορούσα να είμαι παράγων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να αποφασίζω για πράγματα, εγώ διέλεξα, μην είμαι τίποτα. Mm -hmm. Είναι θέμα ζωή. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε επιτροπή να κρίνω άλλους. Δεν έχω ποτέ πατήσει στην πόρτα του, του Υπουργείου Πολιτισμού. Ε, δεν μπορώ να, να κατηγορήσω. Mm -hmm. Δεν δε κατηγορώ τη στάση, δεν mm -hmm. δε κατηγορώ το ότι είσαι δεξιό ή αριστερός, Το τι κάνει με αυτό που είσαι. Δηλαδή, αν είσαι δεξιό και μου κόβει τον δρόμο, είσαι κακό δεξιό. <laughs> αν είσαι αριστερό και μου κόβει τον δρόμο, είσαι κακό αριστερό. Ναι. Και τα λοιπά. Αν σα κάνατε την πρόταση τώρα, τη σημερινή μέρα, να Υπουργό Πολιτισμού. Ούτε για με το έχω πει τόσες φορές να Εδώ είναι πάλι αυτό το ελληνικό, που όταν βγήκα εγώ επί Πασόκα πούμε, και λέω τον Καραμαλή θέλω να ψηφίσω, πήγαν να με φάνε. Μην κοιτάσουν τώρα όλοι είναι λίγο, λένε τι καλός ο Και σου λένε για να το κάνει αυτό και να κάνει τέτοια τρέλα, φαίνεται ποιος ξέρει ότι το έχουν υποσχεθεί. Δεν μου έχουν υποσχεθεί Ευχαριστώ λοιπόν στην συνάντησή μας σήμερα με τον Σταμάτης Πανουδάκη που μας δίνει τη χαρά να είναι κοντά μας εδώ στον LGR Ο Μιχάλης ημένος είναι στην παρέα σας μαζί θα μείνουμε για τα ερχόμενα 20 λεπτά μαζί με τον κύριο Σπανουδάκη μια yeah. λοιπόν και μιλάμε για όλες αυτές τις ελληνικές καταστάσεις, ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, τι είναι αυτό το οποίο σας πληγώνει στην Ελλάδα mm. Πάρα πολλά <laughs> Απορώ με τον ποιητή που έχει πιο είχε πει όποια να πάει η Ελλάδα με ναι, ό, δεν απορώ, δίκιο είχε. Πάρα πολλά. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που με ενοχλεί είναι η, η κακοήθεια. Mm -hmm. Δηλαδή δεν θέλω να είναι καλά ο εδαρός μου όπως ο δικός μου, αλλά θέλω να μην έχεις σιγά έτωρο. Mm -hmm. Το δεύτερο πράγμα που με ενοχλεί είναι η προκρούστια κλίνη των ταλάντων, θα το έλεγα. Δηλαδή λες και συνασπίζονται οι λίγο ταλαντούχοι και ό,τι πάνε να ξεπεράσει αυτού, ε, το κοβάλλεται. Βάλετε. <laughs> Το τρίτο πράγμα που με ενοχλεί πολύ είναι ο τύπο και η. Ε, Λέγοντα Ο καθορισμό που λέμε. Όχι, όχι, όχι Α, ο τύπο εφημερίδα. Πια δεν είναι, είναι, είναι, ανήκει σε κάποιου ανθρώπου που είναι πολύ γνωστοί, πολύ, πολύ συγκεκριμένοι και έχουν και πολύ συγκεκριμένε απόψει. Δυστυχώ και περιτέχνε. Mm -hmm. ε, αυτό όμω που δεν με ενοχλεί στην ή μάλλον για να, λέμε, για να μην λέμε όλα τα στραβά, η Ελλάδα για μένα είναι. Θα ρωτώ, αυτό δεν είναι η ερώτηση. Ναι. Τι, τι είναι αυτό που αγαπάτε ταυτόχρονα. Είναι το βιζί, από το οποίο βιζένω και μεγαλώνω η mm. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Δηλαδή, Πηγή ζωή. Ναι, δυστυχώ. Δηλαδή, αν ζούσα πούμε, στο Λονδίνο, που είναι κάτι που μου είναι εύκολο σχετικά να γίνει. Δεν μπορώ εύκολο να έρθω. Να Μετακομίζω και ζω στο Λονδίνο. Mm -hmm. Δύο άνθρωποι είμαστε εγώ και τώρα δεν έχουμε παιδιά. Και σχετικά εύκολο γίνεται αυτό και να κάνω καριέρα εδώ. Κι όμω κάτι θα μου λείπει πάντα. Δηλαδή αυτή η ελληνική πραγματικότητα, αυτό το μπουρδέλω, συγγνώμη για τη λέξη, και δεν το εννοώ σαν πολιτική, το εννοώ σαν, σαν ψυχή. Mm. Δηλαδή η ψυχή πια του Έλληνα σήμερα είναι, είναι πληγωμένη, είναι μπερδεμένη, είναι αδικημένη. Είναι, οπότε αντιδράει με, με φρικτού καταγγινών τρόπους. Έχει περάσει 40 κύματα. Ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον πράγμα. Συναντώ νέου ανθρώπους Χωρί να φαρενώνω την ηλικία μου, βεβαίω. Όπω εμένα θες να πει, Όχι, βεβαίω, βεβαίως, Θέλω να πω ότι γνωρίζω. δεν είπε στου ακροατέ, δεν βλέπουν. Ναι. Το ότι είναι νέο είμαι στην πραγματικότητα. Τη Είστε σίγουρα πολύ νεότερο από ό,τι περιγράφουν οι σας. Νομίζω. Εγώ σα είπα, όταν σας συνάντησα, περίμενα να τα γκαζέ με τον Παλαιολόγο, με τον, <laughs> με τον Ιωάννη τον μου, με κάποιον. Εγώ θέλετε, κάθεσε το Δημήτρη το κόκοτα ε. <laughs> ναι μάλιστα <laughs> λοιπόν εσύ μπράβο για τις μουσικές που βάζεις συγγνώμη τώρα το προηγούμενο το κομμάτι το... που τραγουδούσα τα παιδάκια δεν το ξέρουν δεν το ξέρει κανένας και είναι ένα από τα πάρα πολύ ωραία κομμάτια που έχω γράψει και ακούγοντά, το έλεγα μην μιλά, βλάκα στον εαυτό μου, άσε το στίχο να μιλήσει. Μακάρι, δηλαδή, θα ήταν μεγάλη μου με ευτυχία ο κόσμο να άκουγε αυτά τα τραγούδια και να μέσα χρειάζεται να μιλήσω, γιατί τα λέω όλα εκεί. Χωρί να θέλω να περιευθολογήσω, σα είπα και πριν ότι στι δικέ μου τουλάχιστον τι βραδινέ εκπομπές είστε κάτι παραπάνω από τακτικό θαμών. δηλαδή μόνιμο. Δεν το πολύ πίστευα, το πήρα ω κομπλιμέντο, αλλά αυτό είναι ουσία. Το καλό με τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου είναι ότι έχει την δυνατότητα να δίνει την δυνατότητα και τη φωνή τη του... σε πολλούς ναι, ανθρώπους διό διό διότι και εμείς βεβαίως είμαστε επιχείρηση, και πρέπει να ναι, επιβιώσουμε όμως δεν καθοριζόμαστε απολύτω από τις εταιρείες, από ναι, ναι. όλα αυτά υπάρχει ακόμη χώρος για δημιουργικότητα και αν κάποιος έχει κάτι να πει ο AGR ναι. δίνει το χώρο να το πει λοιπόν εγώ είχα την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια και πάντα ευχαριστώ τον LGΑ για αυτό να έχω αυτό το χώρο και να, να κάνεις αυτό που σας αρέσει και αυτό είναι όμως πολύ, είναι, είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις πλέον σε ένα μάρκετ oh, oh, της oh, Ελλάδας oh, τόσο oh, εύκολο oh, και έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία να ψάξω για να βρω αυτά τα κομμάτια που κάτι σε μένα που λένε και σε εσά, oh, τα οποία oh, όμως δεν γίνονται ποτέ τα σουξέ του δίσκου, oh, γιατί ούτε oh, με... γράφτηκαν για να τα oh, του του, ότι ο να πετύχει να πουλήσει δίσκους ή να εμφανιστεί στη τηλεόραση λοιπά. δηλαδή εγώ είμαι αποτυχημένο με αυτή την έννοια αλλά δεν είναι εκεί το κυνήγη το δικό μου, εγώ δεν κυνηγάω να πουλήσω δίσκους δεν κυνηγάω να με δούνε και να, να, να πληγώσω τον Έλληνα δηλαδή, κυνηγάω να του αγγίξω την καρδιά αυτό θέλω Ακριβώς. αυτό λοιπόν δεν με νοιάζει είναι σε χίλιους, σε πενήντα και σε ένα να είναι πέτυχε και αυτό θέλει να μείνει. Αυτή δεν είναι η συγκίνηση μεγαλύτερη όμω. Ε, για έναν άνθρωπο που γράφει μουσική σαν εσά, με αυτό τον... το απόλυτο συναισθηματικό τοπίο το οποίο έχει μέσα η μουσική σα, όταν βρίσκεται έναν άνθρωπο να έχει ξεχωρίσει ένα βέβαια, κομμάτι βέβαια. που δεν το έχετε ακούσει ποτέ πριν από κανέναν άλλον. Δεν ξέρει τη χαρά, δευτερόλεπτα. Αυτή, αυτή όμω δεν είναι η μεγαλύτερη χαρά βέβαια. από το να έχει 10.000 άτομα να σου λένε Είσαι καταπληκτικό. Ναι, μα δεν το πιστεύω καταρχά. Δηλαδή, όταν ακούω πολλά καλά λόγια, δεν πιστεύω. Προτιμώ να με βρίζουν γιατί προχωρά. Η συγκίνηση λοιπόν και η επαφή με το έργο και την ευαισθησία του δεν έχει αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνω όλα αυτά τα Όχι, χρόνια που είστε κοντά μα. Είναι το πρώτο που προσπαθώ να διαφυλάξω, πα η θυσία. Δηλαδή μην τυχόν και χάσω αυτό που σου είπα και πριν, η ποιητικότητα, η απλότητα και το Θείο δώρο. Mm -hmm. Γιατί όταν γίνει ένα, ένα παλιάνθρωπο, α πούμε, ε, πάει, φεύγει το Θείο δώρο. δεν μπορεί να κάτσει. Το θέλω. Μα δεν μπορεί ε, να εκπροσωπεί, υποτίθεται, το Θείο ή το δημιουργικό. Και ουσιαστικά αυτό να είναι ένα ψέμα. Το ψέμα ναι. πάντα αποκαλύπτει. Ε, τώρα μην τρελαθούμε, το εκπροσωπεί κιόλα. Είναι σαφέ. Όχι. <laughs> <laughs> ο κάθε άνθρωπο αντιπροσωπεύει κάποιε αρετέ. Τώρα, πόσο καταφέρνει και τι διατηρείς και παραμένει <laughs> πιστό σε αυτές και πόσο τι αφήνει πίσω, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Εγώ υπογραμμίζω το γεγονό ότι πιστεύω προσωπικά ότι εσεί το κάνετε όλο αυτό. Προσπαθώ. Όντω προσπαθώ. <laughs> πέφτω. Πέφτω, ξανασηκώνω, αλλά δεν με νοιάζει. το μυστικό δεν είναι το να μην πέσει. Το μυστικό είναι να μην Ξαναζυκόνομαι και συνεχίζω. Εγώ βλάκα την πάτη. Σας. Πάμε παρακάτω. Στη μουσική σα ε, πορεία υπάρχουν ε, κινήσει ή δουλειέ τι οποίε μετά μετανιώσατε που βγήκανε. Yeah. <laughs> yeah. Πάρα πολλές. Αλλά το, το, το ουσιαστικό που με νοιάζει είναι ότι όταν τι έκανα, δεν τι έκανα για δόλυου λόγου. Mm -hmm. Τι πίστευα. Μετά λέτε, τι αίθεια είναι αυτή. Δηλαδή δεν έκανα ένα δίσκο γιατί αχ, με υποχρεώσαν. Δόξα τω Θεώ τον πρώτο μου δίσκο είναι ο δίσκο που ήθελα. Άλλο δεν πουλούσανε, αλλά πάντα έκανα αυτό που ήθελα. Mm -hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ λίγε φορέ στη ζωή μου αισθάθηκα να κάνω. Απλώ με έναν περίοδο τρόπο μου βγήκε. Ναι. Δηλαδή, όταν έκανα το πρώτο τραγουδιστικό δίσκο με την Ελευθερία, δεν με υποχρέωσε κανεί. Εγώ ήθελα την Ελευθερία. Οι εταιρείε μου προτείνανε χίλιε άλλε τραγουδίστρε τη εποχή. Εγώ λέω, όχι αυτή. Γιατί έχει αυτό το πράγμα, τα έχει στη φωνή τη. Το οποίο η αδυναμία τη είναι η δύναμή τη τελικά. Έχετε πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό Τη το έλεγα αυτό πρόσφατα σε μια κουβέντα πριν από λίγο καιρό Ότι αυτό που έχει που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο πράγμα στην φωνή είναι της αμία. Είναι αυτή η ιασότητα Θε να την αγκαλιά, αυτό, δεν είναι εύκολο Ναι Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ελθείας Δηλαδή λες, θέλω να την προστατέψω Όχι εγώ, το λέει όλο το κοινό ε, τώρα, να πω την αλήθεια, τώρα που μεγαλώνει και εκείνη, δηλαδή περνάνε τα χρόνια και η φωνή της οριμάζει γίνεται, αλλάζει όπως όλοι των ανθρώπων Εκεί θέλει προσοχή ακούς, δηλαδή. ακούς, πιο πολύ, ακούς πιο πολύ τη δύναμη του χαρακτήρα της Όμως η αθωότητα και η απλότητα ακόμα περνάνε Και αν το, το, το προσπαθήσει και Δώσει πολύ βάρο στην αθότητα παρά τι σωστέ νότε, mm -hmm. θα, θα, θα συγκλονίζει με τον δικό του τρόπο. Οι τραγουδιστέ πάσχουν από το ότι κάποια στιγμή, όχι τώρα δεν λέω για την ελευθερία, λέω γενικώ, γιατί παντρεξήγηθω, στείνω τα πόδια και να το ορθάσκω. Είμαι φωνάρα, εκεί το έχεις χάσει το παιχνίδι. Mm -hmm. Πρέπει να τρέμει ψυχή όταν πρόκειται τα να τραγουδίσει, να λε δεν είμαι τίποτα. Mm -hmm. Τότε αναλαμβάνουν οι δυνάμει οι, οι καλέ, οι άγγελοι. Μάλιστα. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα με τον Σταμάτη Πανοδάκη και λέμε όλα αυτά τα όμορφα τη ζωή. και της... Εγώ λέω τα όμορφα. βεβαίω. Εγώ... Εγώ είμαι εδώ και θαυμάζω. <συσχελίως> Εσύ είσαι μείνει εμπορεμένο με αυτό το στόμα και λέει Πουά, πώ τα λέει. ακριβώ. Θέλω λοιπόν να πάμε λίγο πιο στην. δεν πει όμορφα όταν ο συνομιλητή δεν καταλαβαίνει. Ναι. Ή δεν προκαλεί. Ναι, σωστά. Συγγνώμη, παρέθεσα αυτή. Για το αστείο, που το καταλάβει. Καθώ λοιπόν είμαστε τώρα. Έχουμε φτάσει εμεί στο. Συζητάμε για το έργο σα. Και για, για άλλου ανθρώπου και για τη ζωή και για του ανθρώπου που εξελίσσονται τι κάνουν. <συσά> Θέλω να πάμε λίγο στην αρχή, να πάμε στο ναι. δικό σα το ξεκίνημα. Διάβασα κάπω τη σελίδα σα στο ίντερνετ ότι το ξεκίνημά σα. Στην μουσική. Ναι. Όχι, όχι, μιλάω για το πολύ πολύ. Α, το πρώτο πρώτο. Από την ναι. παιδική ηλικία είπατε ότι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνω οτιδήποτε άλλο πέρα από μουσικό. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή. Τι ήταν αυτό που σα έδωσε τα πρώτα στοιχεία. εγώ είμαι. Η παιδική μου είναι πριν βγουν Beatles και άκουγα, τότε ήταν ο Πολ Λάνκα, ο Πρίσλι και τα λοιπά και εγώ αναποδογίριζα το σκάλα του στον αχρίστο και έπαιζα, έπαιζα τις κρεμάς στα ξύλα και έπαιζα ντραμπς, ας πούμε. Ή έπαιρνα κυθάρις και ήθελα να παίξω, δηλαδή δυστυχώς απαγορευόταν σπίτι μου επειδή κάποια στιγμή ο πατέρας μου είδε, το είδε αυτό το πράγμα, mm -hmm. τα απαγορεύψε όλα. Και έπρεπε να γίνω 12 ετών πια, ώστε να αρχίσω πραγματικά να σπουδάζω μουσική με κ γιατί το θέλει ο παππού μου, δόξα τω Θεώ, ο οποίο υπερκέρασε ας πούμε, την εξουσία του πατέρα, ναι. και λέει: Όχι, αυτό το παιδί θέλει, άστο να μάθει. Πάντα ο παππού να κάνει το, το ναι. χαρτίρι στον εκονό. Ναι. Και, και δόξα τω Θεώ. Στην προκειμένη περίπτωση είχε δίκιο. Και δόξα τω Θεώ. Βέβαια. Και να μην υπήρχε παππού. Πάλι μου μουσικό θα γινόμουν. Απλώ λίγο πιο αργά θα μάθαινα. Δεν τη γλιτώνει, δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι που κάνει γιατί το θέλει. Το κάνει γιατί σε θέλει εκείνο. Ναι. Δεν γίνεται κανένα συνθέτη. Δεν πα σπουδά 100 χρόνια πώ θα σου Βέβαια. Τι γίνεται, αυτό είναι κάτι που δεν ξέρει τι είναι. Τελικά αυτό ήθελα να σα ρωτήσω κιόλα. Ο συνθέτη είναι ένα ε, άνθρωπο. Φέρνει το δίχτυλο και εγώ θα απαντήσω. <σχελίου> ο συνθέτη, λοιπόν, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο γεννιέται με ένα δώρο, με ένα θείο ναι, δώρο, ναι. ή είναι ένα απλό εργάτη ο οποίο έχει ένα μικρό, ένα και μικρό τα... δωράκι και το παίρνει ναι, και το κάνει τόσο. Ναι. Είναι ακριβώ και τα δύο. Δηλαδή, οπωσδήποτε. Για κάποιον μυστηριώδη λόγο που δεν ξέρω, mm. ο Θεός λέει «Εσύ θα έχεις το χάρισμα τη της μελωδίας». Mm -hmm. Πώς αν ανάλο «Είσαι θα είσαι όμορφος» ή mm «Είσαι -hmm. θα είσαι ανάπηρος». Άλλο φοβερό, δεν ξέρω γιατί. Mm -hmm. Σε όλους μας δίνει ένα δώρο. βέβαια το δίνει. Από εκεί πέρα όμως ζητάει από σένα την, την, αυτό το δώρο τώρα να το αξιοποιήσει. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ δουλειά. Και ο μπάχο ο οποίος είναι ο των συνθετών κατά του δυτικού, είχε πει ότι composition is 99% perspiration and 1% inspiration. Και είναι αλήθεια. Πολύ Γιατί μεγάλη κουβέτεια. η έμινευση είναι τόσο δά. Μετά πρέπει να δουλέπεις, να δουλέπεις. Αλλά δεν είναι θεέμευση, όσο και να δουλεύεις, δεν έχει τίποτα. Σε αυτόν τον δρόμο που πλέον τώρα είναι μεγάλο, είναι... Εδώ και πολλά χρόνια που ξετυλίγεται η καριέρα σα. Αν και με νεότατο, το είπαμε. Αυτό αν και νεότατο, σαν ναι. και μόλι 16 και κάτι. Σα χαρίστηκαν πράγματα. Όχι, όχι. Δόξα του Θεού, όχι. Και όχι. το λέω, το δόξα του Θεού τώρα. Mm -hmm. Αν εξαιρέσει το ταλέντο, το οποίο βεβαίω είναι το δώρο το μεγάλο, οπότε τι άλλο να ζητήσει, mm -hmm. ό,τι έκανα στη ζωή μου το έκανα σιγά-σιγά και με πολλή δουλειά. Όχι με, με, με δώρα. Πάντα παραπονούμενο, έλεγα ότι το Δηλαδή, γιατί ο άλλος, άλλο το, τον το προωθούν τα ακούσει άνθρωποι ναι. ή κάνει μια ιδέα και το βλέπει να έναν τηλεόραση. Και εγώ κάνω πράγματα που νομίζω ότι είναι 100 φορέ καλύτερα. Και... Αλλά τελικά ήταν σωστό. <σοβεί> δηλαδή αυτό με έκανε καλύτερο με έκανε να λέω εντάξει τα δίσκια εγώ θα κάνω κάτι ακόμα δεν δεν εφησυχάστηκα <σοβεί> μου, ήμουν ανίσχος και δόξα το Θεού ελπίζω να είμαι πολλά χρόνια ακόμα και κάτι <σοβεί> μου λέω ότι θα λέγατε ακριβώς το δύο πράγμα αν τελικά είχατε πουλήσει δέκα δίσκους όλους κιόλους να, είναι μα, τελικά δε... θέμα δε πορείας είναι το ταξίδι μακάρι, και η μορφιά του μακάρι να πουλάνε δίσκια αλλά τώρα και αν δεν πουλάνε θα κάνουν Σωστά. Δεν αλλάξω. Να επιστρέψουμε όμω και πάλι σε εκείνη την ηλικία. Mm. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί mm. ξεκινήσατε τι σπουδέ σα, Κάνετε τα θεωρητικά, και μετά βγήκαν και την οι κιθάρα, Και μετά βγήκαν οι Beatles. Και μου ήρθα ένα δίσκο από την Αμερική όπου σπούδανζε η αδελφή μου. Αυτό ο πρώτο των Beatles που είναι μαυρό, α δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και τότε είχαμε τα πικά από τα μεγάλα, τα έπιπλα, με τη Βελόνα κτλ. Εντάξει. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Δηλαδή είναι σαν μια δεύτερη ζωή να μου δώθηκε. τι είναι αυτό. Που... Δηλαδή... Ήταν απίστευτο αυτό και παρατάω την κιθάρα την κλασική πια και αρχίζω πια να μαθαίνω αυτά τα κομμάτια προς μεγάλη ενθλίψη του δασκάλου και της οικογένεια η οποία υπήρχε. Και αρχίζω να φτιάχνω ροκ συγκροτήματα. Δηλαδή, με ηλικία των 14-15 ετών, πια από το σχολείο, κάναμε συγκροτήματα. Στα οποία εγώ ήμουν κινητήριο δύναμη, απλώ τότε δεν το ήξερα. Ναι. Δηλαδή, κανεί από αυτού δεν έγινε μουσικό. Απλώ ήθελα να αρέσει του γκόμενε. Okay. Εγώ ήθελα και αυτό, αλλά με τραβούσαν και μουσική. Ε, αυτό με οδήγησε στο ροκ, με οδήγησε σε μονοπάτια τα οποία ε, ήταν και δυσάρεστα, ήταν και ευχάριστα, ό,τι μπορεί φανταστεί. Ναι. Ήταν όμω όλα απαραίτητα. Αυτό λέω. Έτσι δεν είναι. Έτσι νομίζω. Δηλαδή mm -hmm. Για να είμαι αυτό που είμαι τώρα. Βέβαια. Αν αυτό που είμαι ήταν καλό, δεν ήταν απαραίτητα. Ακριβώς. Αν υποθέσουμε ότι αυτό που είμαι είναι καλό, ήταν απαραίτητα. Διαφορετικό όταν μία μέρα θα φτάσετε, θα φτάσετε στα 50, α πούμε. Δεν μπορείς oh, να... έχω ακόμα. Έχετε ακόμα. Δεν oh. μπορούσε να υπάρχουν αποθυμένα και α πούμε βλέπει τη σημερινή μέρα ξεντάριδε yeah, να yeah, κάνουν ροκ yeah, yeah, yeah, μετά yeah, yeah, από. Ναι, ακριβώ. Είναι κάπω οξύμορο αυτό. Δεν είναι οξύμορο για ένα Βρετανό. Όχι. Είναι, δηλαδή είναι η ψυχή του. Ναι. αλλά είναι ο οξύμορφο για έναν Έλληνα. Να, ναι. Δηλαδή η κόπια κάπου θα σταματήσει. Παρ' όλα αυτά δεν μείνατε γκρουπ των Beatles για πάντα. Όχι, κάποια ναι. στιγμή το ξεπεράσατε και αυτή τη στιγμή. Εγώ απέτυχα πλήρω ω ροκστάρ και ροκ γενικά μουσικό. Δηλαδή ενώ έκανα δύο-τρει δίσκου <laughs> που τραγουδούσα εγώ, αγγλικά κτλ. Και, ε, και κάποια στιγμή γύρω στα 20, δεν ξέρω πόσο, σχετικά μεγάλο δηλαδή, λέω γαμμό το ωραίο το τέμπο αυτό, αλλά ο πλούτος που έχει κλασική μουσική δεν παίζεται και αυτές οι ορχήστρες, τα βιολιά και τα λεπά που τα γύρισα και πήγα στη Γερμανία και σπούδασα μουσική πια. Mm -hmm. δηλαδή σοβαρά. Εν τω Πριν πάω τη Γερμανία, είχε κυκλοφορήσει είχε στο Beautiful Lies. Μπράβο, το Beautiful Έτσι Lies, και το Looking Back. Πού ήταν, ήταν οι πρώτε δουλειέ. Οι πρώτε δισκοφικέ δουλειέ. Τι οποίε δεν έχω ακούσει. Τι είδου μουσική ήταν. Είναι μπαλάντε, κάπω μπιτλικέ, αν μπορώ να τι περιγράψω. Σαν όμω μελλοντικέ. Ο mm -hmm. τραγουδό, εγώ, η στίχη ήταν στα αγγλικά με δική μου κτλ. Όμορφα κομμάτια. Για την Ελλάδα, στην Ελλάδα κυκλοφορούσε. Ο ένα έγινε στο Παρίσι και κυκλοφορούσε μόνο εκεί και απέτυχε μόνο εκεί. Ο άλλο έγινε στην Ελλάδα. Και κλειφούσε μόνος στην Ελλάδα και απίτηκε μόνος στην Ελλάδα. <laughs> Λοιπόν, δεν ήταν όμω η αποτυχία που με έκανε να στραφώ αλλού, δεν με νοιάζει η αποτυχία και η επιτυχία, με τον έχω το σωστό μονοπάτι. Μα σε εκείνο το ξεκίνημα, έτσι κι αλλιώ σε το βήμα, νομίζω ότι δεν, δεν, δεν, δεν βλέπει την αποτυχία ω ένα ταβάνι. Ακόμα κάποιο. Ακριβώ. Δεν υπάρχει τέλο. Και έλεγα: Όχι, δεν είναι αυτό ο δρόμο. Θέλω θέλω να κάνω πιο σοβαρά πράγματα. Και έτσι γύρισα στην κλασική μουσική. Τη σπούδασα δύο-τρία χρόνια στη Γερμανία. Mm -hmm. Εκεί στη Γερμανία γνώριζα τον Χριστό, έτσι το λέω τώρα ακούγεται τρελό, αλλά εκεί συνέβη αυτή η αλλαγή στη ζωή μου. Και με το που έγινε αυτή η ζωή, μου λέγανε Αμώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ με του Γερμανού. Πάω στη χώρα μου. Και έτσι γύρισα στην το Εδώ με τον Γερμανό, τι κάνατε. Πiousτα. <laughs> <laughs> δεν ήταν τέτοια η Γερμανία. Αυτή ήταν η Γερμανία. Μάλιστα ήμουν στη Βαβαρία με τι φούστε και τι κάλτσε. Κάτι... <laughs> Κατάλαβα. Άλλοι άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή γύρισα στην Ελλάδα και πήγα κατευθείαν στα Ιωνόρο. Οπου mm -hmm. εκεί πια τρελάθηκα με τη Βιζαντινή μουσική. Και όταν λέω Βιζαντινή μουσική ενώ όπω θα έπρεπε να την ακούμε. Δεν την ακούμε τι εκκλησίε με τον ψάλτη να ουρτιάζει κτλ. Η μυστική αυτή μουσική με τι φοβερέ μελωδίε που πια δεν τραγουδάει ένα, τραγουδάνε όλοι μαζί, εκείνη σαν ένα. Mm. Ε, και έτσι αυτά τα τρία πράγματα, α πούμε, τρει αγάπη μουσικέ τη ζωή μου έκτοτε με καταδιώκουν. Με μια βγαίνει το ένα, μια βγαίνει το άλλο και ελπίζω κάποια στιγμή να βγει ένα που να είναι εγώ. Ενώ μέσα από όλα αυτά να μην τραγουδάνε. Μα τελικά ίσω εσεί να είστε το, η σύμπτυξη των τριών. Μακάρι. Έχουμε Αυτό τον ερμηνευτικό. Ναι, μακάρι. Δεν ξέρω τι έχω καταφέρει. Τον μην κουρδεύω όμω. Δηλαδή, αν καλλιτέχνε σου πει Έχω καταφέρει αυτό, δεν ξέρω τι του γίνεται. Δεν ξέρω τι έχω καταφέρει. Ακόμα το, το προσπαθώ και το ψάχνω. Προσπαθώ, το μόνο μέσον που έχω για να κρίνω αυτό το οποίο τη στιγμή εκείνο είναι η δηλαδή το θέσβερο και τα ταυτόχρονα. Mm. Και το δάκρυ. Δηλαδή, όταν μου έρθει μια μελωδία, αν κλάψω εγώ, λέω Αυτή είναι καλή. Δεν έχω τίποτα άλλο για να μπορευτώ, γιατί όλα γύρω είναι ανάποδα. <laughs> δηλαδή, α, δεν είναι, εμπορικό, είναι σε άλλο επίπεδο. Νομι... Νομίζω ότι ο πόνο είναι ένα ιερό πράγμα γενικά. Όπω και η χαρά επίση. Το ίδιο. Κατά τρόπο. <laughs> <laughs> για, το... για να έρθει το ένα έχετε το άλλο, για να έρθει το άλλο έχετε το ένα. Βεβαίω. και αν έρθει μόνο το ένα, ξέρει ότι θα ακολουθήσει και το άλλο κάποια Βέβαια. στιγμή, όσον νουπο. Το να μπορεί λοιπόν να ξεκινά να, να ξύνει μια πληγούλα ή να βάζει, να ζωγραφίζει ένα χαμόγελο στο πρόσωπο κάποιου ανθρώπου, πρέπει να είναι το ύψιστο. Ε, θέμα για έναν συνθέτη. Εσύ δεν γράφει για του άλλου. Δηλαδή. Mm -hmm. Άμα το, το κάνει αυτό, την πάτησε. Γιατί οι άλλοι θέλουν πάντα αυτό το οποίο δεν θε εσύ. Ο, ο Σπανοδάκη δεν γράφει για του άλλου. Όμω oh. υπάρχουν πολλοί άλλοι που θέλουν. Ναι. Αλλά ο, ο ιδανικό συνθέτη, ο Χεσπανοδάκη, ο, ο, ο καλλιτέχνη, κάνει για τον εαυτό του πράγματα. Βγάζει την ψυχή του και, και λέει, δεν την εκθέτει. δεν τη θέλετε. Μην την πάρετε. Τώρα, αν έτυχε ορισμένοι να αγαπάνε τη μουσική μου, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό που πεθάνει. Όπω έγινε σε πολλού. Ναι. Δόξα ναι. το θέμα είναι έγινε ενώ είδα και χαρά από αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, εφόσον μιλήσαμε για τι δύο μεγάλε αγάπε, τρει μεγάλε. Έχουμε μιλήσει για τι δύο. Πάμε τώρα στην τρίτη που είναι η ελληνική μουσική. Εμφανέστατα. Ναι. Ε, έχετε συνεργαστεί με πολύ μεγάλε φωνέ, και όπω λέγαμε και πριν, ε, ε, πιστεύω εγώ προσωπικά ότι έχετε αναδείξει πραγματικά το εύρο κάποιων πολύ μεγάλων Έχω, φωνών. Κατά την αντίθεση, κατά την αντίθεση, μου ξέρει, είμαι και σεμνό. Το είπαμε. Είπα, <laughs> νομίζω έχει περάσει έτσι κι Α, δεν υπήρχε, εγώ δεν υπήρχε το Αυτό που ήθελα ε, να ρωτήσω. <laughs> αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πω ε, γενικά ο ήχο σα είναι ένα ήχο συγκεκριμένο. Ναι. Όταν ακούει κανεί πανδάκι, ξέρει είναι ότι είναι πανδάκι. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Αυτό δεν το είχα τζιπειδή, ξέρει. Ό,τι και να κάνω, θα είμαι με αυτό. Δόξα τω Θεώ. Πώ λοιπόν, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να συναντήσει ένα καλλιτέχνη σαν τον ε, Γιάννη Τομπάριο, σαν την Ελένη τη Βιτάλη, οποίοι... Είναι Πολύ δύσκολο. Ακριβώ και είναι να το φέρει στον δικό σου στον κόσμο. Είναι στον χώρο του μαγικού ή του θρησκευτικού. Mm -hmm. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με λόγια. Άκουσε, Γιάννη μου, θα το πει έτσι, διότι αυτά τα συχαίνομαι εγώ. Δηλαδή, αν η ίδια η μουσική δεν τον πάει τον πάρι όπου πρέπει, και εκείνο όλο το, το, το στίχημα. Μα δηλαδή. και πριν από αυτό, έχετε αποφασίσει εσεί να προσεγγίσετε αυτόν τον βέβαια, άνθρωπο. Βέβαια. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το σταμάτη Πενουδάκι να ακούσει η, κάτι το, σε μια φωνή. Είναι η, η υπόκληση του mm -hmm. Δηλαδή, βλέπω το Θεό, όταν ακούσασε τη φωνή τη Βιτάλη. Τι, ναι, είναι τεράστα τεράστα, παρα, δεν πάει να τραγουδάει σε σκυλάδι και οπουδήποτε, βλέπεις ότι αυτή έχει το Θεό μέσα της και λες Βρε Ελένη μου, έλα εδώ, να σου, να σου πω και εγώ κάτι, άκου και τη δική μου κουβέντα, αυτό, ή το Γιάννη. Λες, δηλαδή υποκλίνομαι σε αυτό, σε αυτό το οποίο ο Θεός το έχει δώσει εκείνο και λέω μακάρι πάλι ο Θεός να κάνει να, να, να βρεθούμε γιατί θα μπορούσαμε να βρεθούμε και να μην καταλαβαθούμε. Δηλαδή αρχίζει να κάνει ο Πάριος ας πούμε και εγώ να γράφω ξέρω εγώ για τον Μπάριο δηλαδή ειδικά πράγματα σαν και αυτά που είχε πει Για να πει, ναι. ταιριάξει με το ναι, ρεπερτοριό της θα ήταν το, το, το φοβερό λάθος ναι. Εγώ έγραψα για μένα Έχοντας το μυαλό μου στον τον Μπάριο Έχοντας το μυαλό μου τη βιτάλη της δυνατότητας της Και μετά προσευχήθηκα ή ήλπισα Αυτά τα δει να γίνουν ένα Και σε μερικές περιπτώσεις Έχει Έχετε όμω το ταλέντο νομίζω Που το έχουν λίγοι συνθέτες και καλλιτέχνες να πιάνετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία συγκεκριμένη εικόνα στο κοινό ή ακόμη και στον ίδιο τον εαυτό και να του επισημένετε, να του υπογραμμίζετε μία συγκεκριμένη πτυχή που ίσως ναι. και εκείνος να μην την έχει ποτέ Δεν δε είναι συνειδητό αυτό, γιατί εγώ δεν κάνω δεν διδάσκω, mm -hmm. δεν λέει ποτέ σε τραγουδιστή θα τραγουδίσει, το θεωρώ, αν mm -hmm. αφήνω τη μουσική το πει ναι. Γιατί λέω, ό, ό, όταν με ρωτάνε, ξέρω, Δεν ξέρω. <σχελίδι> δεν θέλω να διδάξω. Αυτά που βλέπω καμιά φορά του συνθέτε μου <σχελίδι> είναι. Δημιουργούν τραγουδιστέ ρομποτάκια που θα τραγουδάνε όπως θα τραγουδούσε ο συνθέτη ένα Για το οποίο είναι τελείω λάθο. Δηλαδή, είναι... Ο τραγουδιστή ξέρει, ξέρει πώ θα Αν του δώσει το καλό το πράγμα και είναι καλό τραγουδιστή, θα τραγουδίσει καλά. Είναι ανασφάλεια αυτό. Των συνθέτων. Ναι. Βέβαια. Είναι ανασφάλεια και δεν έχω επιβληθεί Εάν δεν μπορεί να επιβληθεί με την προσοχή να... σου, άστο. Δεν είναι τίποτα. Γίνεται κάτι άλλο. Μάλιστα. Κύριε Σπαρδάκη, με... έχουμε φτάσει ήδη, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μα. Ναι. Να έρθουμε Εγώ λοιπόν λίγο στο σήμερα. <laughs> <ή δεν είναι. laughs> να επιστρέψουμε λοιπόν λίγο στο σήμερα. Θέλω να ρωτήσω κάτι πρώτο, σα αφήσω. Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά μεταξύ, ατολής... <laughs> μεταξύ Ανατολή και Δύση. Ναι. Αυτό και το πράγμα είναι δίλημα για την Ελλάδα, είναι ακβιαστικό δίλημα ή είναι. Πηγή έπνευση, πηγή Όσον για την Όσον αφορά την Ελλάδα, πολιτικά, mm -hmm. εγώ ανήκω σε αυτούς που αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά αγαπάνε την Ανατολή εξίσου με τη Δύση. Πολιτικά, το mm -hmm. τρώω. Όσον αφορά καλλιτεχνικά, είναι μαγεία. Mm -hmm. Γιατί τα είδη μουσική που υπάρχουν στην Ελλάδα και τραγουδίου, ποιε μη μα αρέσουν, α, σε καμιά χώρα δεν υπάρχουν. Mm -hmm. Δηλαδή, να πας το πρωί, πούμε, στο, να ακού πανδδάκι, το και το βράδυ να πα στο ρέμον, και λίγο πιο αργά να πας ένα κυλάδικο στην Εθνική Οδό. Mm -hmm. Ο ίδιο άνθρωπο το κάνει αυτό. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Δεν μπορεί να γίνει στο το Παρίσι. Είναι αυτοί που ακούνε ροκ, είναι αυτοί που ακούνε. Όμω, από τη στιγμή που έχει μία σχέση με τη μουσική, η οποία είναι ουσιαστική και βαθιά, ω μουσικό άνθρωπο, ω ακροατή, πώ να το πω, ναι. δεν μπορούν να συμβαδίζουν όλα αυτά μαζί. Ναι, αυτό λέω. Γιατί και εγώ πτωχεύω. Έχω πολλά και διάφορα είδη τα οποία. Μα Ζε... και εγώ. <laughs> Αν θέλω να διασκεδάζω, αυτό το μέγαρο, τρελό. Αποτέλεσμα. Οπότε η Ελλάδα είναι, είναι χώρο που το κάνει πιο εύκολο Όντα διαλυμένοι ή όντας τόσο πολυσχυδείς, όλα παίζουν. Είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι και ωραία. Η παράσταση λοιπόν που έχετε φέρει εδώ στο Λονδίνο, η συναυλία. Δύο, η η συναυλία είναι η τελευταία μου ώρα να λένε τη συναυλία παράσταση. Ξέρω, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, Ενό είναι μουσική. Ναι. Ε, η μύθη τη Ανατολή, το όνειρο τη Δύση. Ναι, αυτό στην πραγματικότητα είναι ο τίτλο του δίσκου Μέγα Αλέξανδρου. Βεβαίω. Αλλά άρεσε στο Γιάννη το Γιάννη και άρεσε και σε μένα. Και λέω ότι είναι ένα γενικό τίτλο. Ωραία. Ναι. το πάνω είναι, Η Δύση λοιπόν, μια και, τα, και μιλάμε για τι χώρε και για του πολιτισμού. Η Δύση επιτρέπει πλέον το όνειρο στον άνθρωπο με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Δηλαδή, επιτρέπει το όνειρο, δεν επιτρέπει το μύθο. Το παραμύθι, μου. Εγώ, όταν λέω μύθο, αγγλικά είναι μύθι, αλλά ελληνικά το λέω παραμύθι. Το παραμύθι τη Ανατολή, το όνειρο τη Δύση. Mm -hmm. Και παραμύθι σημαίνει γιαγιά μου, σημαίνει να πιστεύω στον Θεό, δηλαδή τα ωραία πράγματα τη ζωή. Αυτά σιγά σιγά εκλείπουν από τη Δύση. Δηλαδή, γίνονται πιο όνειρο, ή για να είμαι πιο συγκεκριμένο, εφιάλτη. Mm -hmm. Δηλαδή, όχι το παραμύθι μου, αλλά εφιάλτη μου εντάξει, ε, αν η Ελλάδα έχει να δώσει σήμερα κάτι στον πολιτισμό στη γη, είναι αυτό. Μα και ο Θιάλτης είναι κακό όνειρο, είναι. Αυτό λέω, <laughs> ναι. Και ελληνικό όνομα. <laughs> Τι, <laughs> τί, <είναι>. Τι τί, <laughs> λοιπόν μας ετοιμάζετε το Σάββατο που θα έρθουμε να σας δούμε. Ένα απλό πράγμα, μόνο μουσική, αλλά βεβαίως με μια καταπτική ορχήστρα, μια καταπτική χοροδία και... Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συγκεράσω αυτά τα πράγματα με του Έλληνε μουσικού, με του τεχνικού τους Έλληνε, με του Εγγλέζου. Οι Εγγλέζοι yeah. να πάρουν από εμά αυτό το που έχουμε να δώσουμε, το οποίο για μένα είναι σπουδαίο και δεν το έχουν πάρει ποτέ, γιατί συνήθω έχουν τραγουδιστέ και, και κοπανάνε. Mm -hmm. Και εμεί να πάρουμε από αυτό το δικό του. Και αυτά τα τρία μαζί να γίνουν μια συναυλία. Αυτό είναι όλο. <laughs> κανένα δεν μορφιδάει, yeah, yeah. κανένα δεν. Αυτά α, ακούμε και παίζουμε μουσική. Μάλιστα. Mm -hmm. <laughs> Ε, ονειρεύεστε κάτι συγκεκριμένο για το μέλλον ποιο είναι, τι περιμένετε από το ο, μέλλον δεν δε σταματάνω να ονειρεύω και δεν σταματάω να ελπίζω το όνειρο είναι ζωή ναι ε, από μια πλευρά ναι απεβαίως η ζωή δεν αποκλεί το θάνατο mm -hmm. γιατί για μένα αυτά είναι δύο. was born, will, will die δηλαδή ε, προτιμώ να μιλάω για θάνατο δηλαδή, ε, είδες ότι εγώ άκουσα με πολύ δύο πριν <laughs> τι ανακοινώσει των πως τα λέτε, ο Βίτσου ναι, ναι, της πώς, παραγίας δηλαδή, ναι, ναι. Γιατί εκείνη μυστικό. Δεν mm -hmm. στη ζωή. Η ζωή είναι ό,τι θέλει. Ο θάνατο είναι ένα και κοινό για όλου. Από εκεί ξεκινάμε το, το ψάξιμο για τη ζωή. Δηλαδή, τα βρει με το θάνατο, πηγαίνει μια χαρά με τη ζωή. Mm. Από εκεί ξεκινάει το βάρη. Δεν ισχύει. Mm -hmm. Μπορεί να σε μια χαρά στη ζωή και να μην τα το θάνατο. Οπότε αυτή η ώρα που θα είναι δυσαρέστη. Mm -hmm. <laughs> Γι' αυτό και δεν κρίνουμε τον άνθρωπο ποτέ από τη ζωή του Είναι πλούσιο και διάσημο και τη στιγμή που πεθαίνει, τι γίνεται. Ο πλούσιο και διάσημο ή αυτό ο ταλαντούχο ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι είπα πολλά και τώρα που κατάλαβα ότι δεν απληρώνω. Έχετε όλες, δεν λέω, πάρα αλλά... πολλά και πολλά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσα να σα μιλάω για ώρες Θα μπορούσα να μιλάμε κανένα βράδυ. <laughs> νομίζω. Εντελώς. Ε, ετοιμάζεστε κάτι καινούργιο δισκογραφικά. Ναι. Μόλι γυρίσω στην Αθήνα που μετά το Albert Hall θα πάω στην άξο για να γράψω το καινούργιο μου έργο. Το οποίο από ό,τι νομίζω θα, είναι, θα λέγεται Μαρία και θα είναι για την Παρθένο. Αλλά, και, και θα το παίξω το Σεπτέμβριο στο Ηρόδιο με μεγάλη ορχήστρα κτλ. Αλλά δεν θέλω καθόλου να, να βυζαντινίζει και να είναι βαρύ. Θέλω να είναι σαν μια ερωτική. Ιστορία, γιατί έτσι βλέπω την Παναγία. Όπω είδε, Αλέξανδρο δεν είπα ποτέ Μέγα Αλέξανδρο. Εγώ τον ονόμασα Αλέξανδρο και όλοι οι Βεστόνο ακολούθησαν πολύ καλά τα βήματα. Ναι. Δεν είπε Αλέξανδρο το Γκρέιτ, α πούμε. Και όταν μου έστειλε λέγοντα Αλέξανδρο, με βρίζαν. Μα γιατί αφού είναι Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί δηλαδή, κοιτάω την, την ανθρώπινη ή τη ζεστή πλευρά του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν την Παναγία δεν θέλω να κάνω τίποτα θούριο κτλ. Θέλω να γράψω ένα ερωτικό δίσκο για την Παναγία. Αλλά πολύ σπουδαίο. Λέγοντα πολύ σπουδαίο να μου σικάβει. Καταλαβαίνω, ν, ναι. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω Άρα, ότι φεύγον, κάπου εδώ... Απλήρωτο, απλήρωτος, mm -hmm. ε, έχοντας ότι δεν είπαμε και τίποτα, γιατί είναι φοβερό ότι θα μπορούσα να μιλάμε 15 ώρες, όντας πολύ χαρούμενος που ήμουν εδώ και ραντεβού... Στη το Σάββατο, το στη θάλασσα. θάλασσα πάντα. Στη θάλασσα του Albert Χολ. <laughs> και στη θάλασσα του Άλμπερτ <laughs> Χολ. Να διαβάσω το λογίδριο που είχα γράψει για το τέλο τη συνέντευξη ή <laughs> απλά να πω από, από καρδιά. τι λοιπόν, και, και τα δύο. Και τα δύο. Ά, λοιπόν, είχα γράψει. Κάπου εδώ, λοιπόν, κύριε Σπανουδάκη, θα πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα μα στη σημερινή αυτή συνάντηση. <laughs> Θέλω και πάλι να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σα εδώ στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου. Και για αυτή την συνάντησή σας μαζί μου Σα ευχαριστώ για τις ακριβές αναμνήσεις Που μόλις μου δώσετε <Το> Αυτό παραμένει ε, τι? <Το <Το> ε, Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις, Στη βραδιά μαγείας που ετοιμάζεται το Σάββατο Καθώς και ο, οτιδήποτε άλλο έρχεται στο μέλλον Κλείνοντας, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και την Ελληνική Πρεσβεία, που στα πλαίσια του Greece in Britain πραγματοποιούν φέτος την εμφάνισή σας εδώ στο Λονδίνο Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσουν αυτό το σημαντικό πολιτιστικό κέντρο μακάρι, ε, μακάρι, ε, έργο ε. το οποίο κάνουν. Ναι. Αυτά λοιπόν ήταν τα γραπτά. Ε, τα, Μ, μη μικρή τα, ο Γενάξει, ο Γιάννη και ανάγκη. Βεβαίω, αυτό ο... που ο πρώτο που το πίστεψε Για να ακολουθήσα. Ο, σαν... ο Γιάννη, ε, του αξίζουν πραγματικά Παρακάς. ευχαριστώ. Ε, από μένα προσωπικά για σα, τώρα που σα γνώρισα και που τίνετε τις τι μου, Τις εκπομπέ μου με τι μουσικέ τόσο πολλά χρόνια. Μου, μου δώσατε ένα τεράστιο δώρο. Μακάρι. Γνώρισε έναν άνθρωπο που σου έπέρασε οποιαδήποτε προσδοκία είχα. Σα είπα ευχαριστώ. <laughs> θα, θα παίζουν κυριακέ εδώ πέρα αυτή που σε που ακούμε. Και θα σα σκέφτομαι με πραγματική αγάπη. Να είστε καλά, εύχομαι πραγματικά hey, να μπούς κρατήσετε μπούς. πάντα την αισιοδοξία και το χωμόγελό σα. Μα Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι είχαμε κοντά μας στο σταμάτη Πανουδάκη για μία πρώτη παρουσία στον Ελζιά και το Λονδίνο. Ραντεβού μαζί του και μαζί σα το Σάββατο στο Ρογελάλ Πεχόλ. Γεια χαρά.